Φίλοι και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα Είναι η εκπομπή Εξ Λίμπρες και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Μιχάλης, Mike Glover, όπως θα βρείτε το ψευδόνιμο μου στο φόρουμ του σταθμού μας. Ακούτε το Radio Music Heaven και πλέον είμαστε με ανανεωμένη διάθεση, με ανανεωμένη ιστοσελίδα από που μπορείτε να μας ακούτε. Συνδέσαμε και τι εκπομπές μας, σιγά σιγά όλοι τι συνδέουμε με το Facebook, μπορείτε να μας βρείτε και εκεί πλέον. Περισσότερο βέβαια θα πούμε στη συνέχεια. Καταρχάς να ευχηθώ καλό μήνα σε όλους. Πρώτη Μαρτίου σήμερα, πρώτη ημέρα της Άνοιξης. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό ισχύει για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, αλλά ε, εδώ μας έκανε αυτή την χάρη, να το πούμε έτσι, ο Μάρτης. Η πρώτη μέρα του Μάρτη, πρώτη μέρα ημερολογιακά της Άνοιξης, ξεκίνησε με μία πρόσμενη έλεγα λιακάδα μέχρι, χθες, μέχρι τα μεσάνυχτα και βάλει χθε έβρεχε ε, συνέχεια και είχαμε απογοητευτεί αλλά σήμερα ξυπνήσαμε μια υπέροχη λιακάδα και όλος ο κόσμος ξεχύθηκε στην παραλληλία της όμορφης πόλης μας και για να κάνει τη βόλτα του, ε, είδαμε μετά πολύ καιρό ένα τον άλλον. Ε, παιδάκια να παίζουν στι παιδικέ χαρέ. Ήταν έτσι τελείω ξαφνικά, τελείω αναπάντεχα. Α ελπίσουμε ότι θα κρατήσει αυτό, γιατί ξέρετε λένε πολλά για τον Μάρτι, αλλά ό,τι και να είναι, έτσι πήραμε ένα θάρρο, πήραμε λίγο μια πρόγευση, να το πούμε έτσι, από άνοιξη. Να καλησπέρισω του φίλου που μα ακούνε. Ε, βλέπω έχει μαζευτεί ο κόσμο και στο chat. Για να σπάμε τη σειρά. Λοιπόν, Καλησπέρα στη, στην έμοια, Ευμορφία Θεοπούλου, με τη δική τη εκπομπή στο σταθμό τη Ροκ Απόπειρε. Καλησπέρα, Τζέκοσαν. Δεν σε έχω ξαναδεί ο φίλο να ομολογήσω. Θα χαρώ να συστηθούμε στο chat. Καλησπέρα στη Ρέα, στο, στην Σακούρα Μπλώσσο και φυσικά στο φίλο μα τον Στέλιο Κουλνιάτη και επίσης, α, γνώμη βλέπω το μα ακούει επίσης και ο Λουκάς ο Λουκά μας έχει σλείψει παλαιό παραγωγός του Μιζικέβεν Λουκάς και φυσικά ο Χορχέ η ψυχή θα έλεγα του σταθμού μας καλησπέρα σε όλους σας ε, σας εύχομαι ένα ευχάριστο απόγευμα και ελπίζω η εκπομπή αυτή να σα κρατήσει συντροφιά για αυτό το Κυριακάτικο ε, Γι' αυτό το Μορφό Κυριακάτικο απόγευμα. Νομίζω η διαθεσία τη ημέρα φαίνεται και στη φωνή μου. Πάμε στο πρώτο μα κομμάτι απόψε και θα επανέλθουμε με τη θεματολογία μα. Εκτόσαμε τη σύνθεση Across the Galaxy του Simon Goffin. Ε, Ποιο είναι ο Simon Goffin? Είναι ένα συνθέτη, ο οποίο ε, συνθέτει μουσική για σειρέ για βίντεο παιχνίδια και είναι αρκετά επιτυχημένο. Ε, Προ τι επιλογέ, τι θα είναι οι σημερινέ μα μουσικέ επιλογέ, ε, Μια και έχουμε διαγωνισμό, έχουμε διαγωνισμό τραγουδίου και εδώ στο Music Heaven. Σκέφτηκα σήμερα να εμπλουτίσω ε, τη, τη μουσική επένδυση τη εκπομπή με κομμάτια, κλασικά κομμάτια, με κομμάτια δηλαδή ε, κλασικών κατά το, τα υγωθότα ε, της εκπομπής ε, σύνθετων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς, που έχουν κερδίσει βραβεία σε διαγωνισμούς. Διαγωνιστική λοιπόν η θεματολογία μας. Σήμερα και μεταξύ των υπολείπων, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουμε φυσικά και για τα δουλειά για ε, διαγωνισμούς για τα βιβλία. Να ότι την Χρυσάνα και τον Πέτρο Πέτρο Τσέρ, που έχουν μπει στην παρέμβαση στη Χρυσάνα όσοι παρακολουθείτε το φόρουμ φαντάζομαι τι γνωρίζετε γράφει τα άρθρα τη και όσοι είστε και του ραδιοφόνου μας φυσικά γνωρίζετε τον Λίπτρο, Rock Κάθε Δευτέρα, Είναι, είπαμε η μέρα του Rock ε, Δευτέρα, ένα τετράωρο χορταστικό, 6 με 8 πέτρος, 8 με 10 η Έμι, Λίπτρο, Ροκ Απόπηρες, επομένως ε, ένα τετράωρο και τους φίλους της Ροκ Μουσικής. Τώρα βέβαια με το νέο player έχουμε και λες, ε, δυνατότητες και όσοι είστε από τη σελίδα μας στο facebook, ε, σύνομε και από τη σελίδα του στο Facebook, φέ... <στα> από τη σελίδα του -o -o βλέπετε και τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, αλλά ε, μπορείτε εκεί πέρα να δείτε και το πρόγραμμα του σταθμού ε, που ακολουθεί ε, και τις επόμενες μέρες. Α, είπαμε για τη σελίδα μας στο facebook που μπορείτε να την κάνετε like μπορείτε να μας αφήνετε εκεί τα σχόλιά σας μπορείτε μας τα αφήνετε και στη σελίδα του player θα παρατήσετε και ένα μικρό κουτάκι εκεί πέρα αποστολή το σταθμό και εμεί θα το λάβουμε εδώ ήδη ο Πέτρος μας στέλνει και αυτό στις πέρε του με αυτό ακριβώς το σύστημα και εφόσον έχετε facebook ή είστε συνδεδεμένοι στο facebook μπορείτε στη σελίδα του σταθμού να μα αφήνετε ε, το μήνυμά σα την καλησπέρα σας, ε, τις προτιμήσει σας και εμείς θα τις ε, συζητήσουμε στον αέρα, θα τις μεταφέρουμε και στους υπόλοιπους ε, ακροατές μας. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει ε, κανένα. Α, σύνομαι να την ξέχασα. Ξέχασα να πω τη διεύθυνση. Φαντάζομαι, γνωρίζετε όλοι www.facebook.com, τελεία δηλαδή, καθέτως Μάικλ, γιατί το εξελίμπρισε είναι πολύ δημοφιλές σαν όνομα σελίδας. Βέβαια, θα το βλέπετε και από τη σελίδα εδώ του, του σταθμού μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι και σαν σύνδεσμος υπάρχει και, και εδώ πέρα στο musicheaven.gr. επομένω δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλάτε, κάντε μας like, αφήστε με τα μηνύματά σας, πείτε μας ότι τι θέλετε να συζητήσουμε για βιβλία που σας άρεσαν ή που δεν σας άρεσαν, για συγγραφείς αγαπημένους και μισήτούς, ε, για τις αναγνωστικές σας συνήθειες, για τα βιβλιοπολία που επισκέφτεστε και σας έκαναν εντύπωση, ε, για τις ανησυχίες σας σχετικά με το βιβλίο, με την άγνωση. Ε, εδώ είμαστε, μια μεγάλη παρέα και Καλό είναι να αξιοποιούμε όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία και εδώ τα παιδιά που έχουν κάνει τόσο κόπο να στήσουν όλο αυτό το σύστημα μετάδοσης επικοινωνίας, σύνδεσης με το Facebook, όλα αυτά τα παιδιά που το πρέπει πολλούς απαραγούς θέλουν να τα ευχαριστήσω γιατί είναι αυτά που μας δίνουν, που δουλεύουν στα παρασκήνια πολλέ φορέ και μας δίνουν αυτό το βήμα έκφρασης για να μπορούμε κι εμείς να κάνουμε αυτό που αγαπάμε πρώτα απ' όλα και να το μοιραζόμαστε μαζί σας και εσείς να το μοιράζετε μαζί μας. Α, βλέπω εδώ στο chat μίλησα για άνοιξη και κάποιοι άρχισαν να σκέφτονται ήδη παγωτό. Δεν ξέρω για εσάς αλλά εμείς όταν ήμασταν σε μια τρυφερή ηλικία να το πω έτσι. Δημοτικό, για να το στενέψω λίγο τα περιθώρια. Ε, Παγωτό φίλοι ακροατές μας άφηναν να τρώμε από, τις 20, από την 25η Μαρτίου και μετά και μάλιστα αν ήταν καλός και ζεστό ο καιρός και δεν ήταν κρύος. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε τέτοιες αναμνήσεις από την παιδική σας ηλικία. Πάντως εμάς είναι αυτές οι αγαπημένες αναμνήσεις και ε, θα είναι και αυτές και ξέρετε, πολλά βιβλία, ε, πολλοί συγγραφείς, ε, στην ουσία περιγράφουν αναμνήσεις τους, ε, βιώματα από την παιδική τους ηλικία που τους εντυπώνονται και ε, κάποια στιγμή ε, αισθάνονται την να το βάζουν στο χαρτί ε, και μεγάλοι συγγραφείς, πολύ γνωστοί, όπως ο Ντίκενς έχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία. Όπως είχαμε πει σε μια, στην εκπομπή ΦΑΡΜΑ που είχαμε κάνει στο Ντίκενς, στα βιβλία του υπάρχουν πολλά αυτοβιογραφικά ε, στοιχεία από την παιδική του ηλικία. Ε, το ίδιο, ε, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο βέβαια, αλλά το ίδιο μου έχουν πει και για το βιβλίο του Αυγούστου κορτό, ε, Κατερίνα, για να πάμε και κάποιο, σε κάποιο δικό μα. Αλλά μην ξεχνάμε και αυτή την ιδιοόρυθμη, ιδιόμορφη η, Όμορφη όμως, σε κάθε περίπτωση, γραφή του Παπαδιαμάντη, έτσι, που μας μεταφέρει και αυτός βιώματα και ε, διάλεκτο δικά του, που την είχε ακούσει. Ε, όλα αυτά είναι το αντικείμενο της ε, εκπομπής μας. Και παρόλο που έχουμε προγραμματίσει κάποια πράγματα να, να πούμε, μην διστάσετε να μας διακόψετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας και να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το καλό με αυτές τις εκπομπές ότι δεν πρέπει μόνο να διδάσκουν να λένε ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό και ως προς τα βιβλία, ως προς την ανάγνωση πρέπει να το κάνουμε και παράδειγμα. Έτσι δεν είναι Λοιπόν, να καλείς αρκετά μίλησαν, να καλύψω και τον Cross που ήρθε στην παρέα μας. Ε, με τα δεύτερα, η εξαιρετική εκπομπή του Cross με ε, φοβερά soundtrack με μεγάλους ε, συνθέτες που έχουν γράψει, μουσικές για την ίζι, κινηματογράφο και όχι μόνο. Ε, τις στείνω ανεπιφύλακτα, αν και εγώ φίλου να ομολογήσω, καθότι τύπος την ακούω ε, σχεδόν αποκλειστικά από... Κονσέρου, όπω λέμε, δηλαδή ηχογραφημένη. Πάμε όμω στο επόμενο κομμάτι μα. there are moments in that piece that are so beautiful and so in my in my inside myself that I just completely swept away and I'm just so happy and elated and I feel so great when I'm playing that is meant to be played the way I played it. Because I interpreted I made the music come out of the page and become an emotional piece. So um, obviously someone isn't going to go take the music and interpret it from scratch. They're going to be listening to the recording and saying, "Okay, that's how it's meant to be. So I feel good about that. Ηταν το κομμάτι Electro electra Rising, ηλεκτρικά ελληνικά, του Malcolm Φρσάιθ, σε ερμηνεία και τα σχετικά σχόλια τη Amanda Forsyth. Δεν ξέρω, δύσκολα βρίσκει τη δισκογραφία αυτών των κομματιών, επομένω αναγκάζει να χρησιμοποιήσω ό,τι πηγέ έχει, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Πολύ ωραίο κομμάτι. Ε, δεν μπορώ να συγκινηθώ ότι θα σα αρέσουν όλα τα κομμάτια που θα ακούσουμε σήμερα. Όμω ε, είπαμε, αυτό είναι στην κρίση του κοινού. Και μια και λέμε για κρίση κοινού, να σα τον τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιού του Music Heaven. Ε, ε, φυσικά για μένα είναι ο πρώτο διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχω και θα παρευρίσκομαι στο Music Heaven και νομίζω είμαστε όλοι αρκετά ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Ε, να, όμως ε, να ανακοινώσω κάτι για τον διαγωνισμό Κανονικά έλγε χθες η προθεσμία για την υποβολή των, ε, των κομματιών σας όμως, όμως λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων Έχει παράταση μιας εβδομάδας Και έτσι η προθεσμία ε, για να υποβάλλετε τα κομμάτια σας Είναι μέχρι και τις 7 Μαρτίου του 2015 Δηλαδή το επόμενο Σάββατο έτσι, Σάββατο μέχρι Σάββατο 7 Μαρτίου μπορείτε να υποβάλλετε τα κομμάτια σας για τον τέταρτο διαγωνισμό του Music Heaven. Μέχρι στιγμής από ό,τι βλέπουμε εδώ στη σελίδα του διαγωνισμού έχουμε μαζέψει 279 συμμετοχές ε, και φυσικά μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής μέσα από μήλους, από ψηφοφορίες. Ε, θα έχει αρκετή διάρκεια όπως καταλαβαίνετε ο διαγωνισμός και σας καλούμε και σας εδώ στο musicaven.gr να παρακολουθήσετε από κοντά τα εκτενόμενα του και όχι μόνο, να παρακολουθήσετε γενικά το music.gr, να παρακολουθήσετε τα το εκδρομή του γονισμού και ε, να ακούσετε, είναι ευκαιρία να ακούσετε πρωτότυπα ε, κομμάτια για να δείτε τι νέο γίνεται στη μουσική. Γιατί ε, καλό είναι, εντάξει, ξέρουμε, όλε τι κλασικέ φόρμε, τι κλασικέ μορφέ, του γνωστού, ε, ο καθένας το είδο του ίσως εμβαθύνει και λίγο και ξέρει και τι παρεπάνω αλλά ευκαιρία να ανοίξουμε πραγματικά να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να ακούσουμε και να μέσα από την συμμετοχή μας να δούμε και τι μας αρέσει. Το ίδιο γίνεται φυσικά σε όλες τις ε, μορφές της τέχνης γιατί στην ουσία όσο το κοινό είναι αυτό που καταξιώνει τον καλλιτέχνη, τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη. Ε, και αυτό είναι αλήθεια και όλε τι τεχνέ, όχι μόνο για τη μουσική, αλλά φυσικά και για τη λογοτεχνία την οποία, με την οποία ασχολούμαστε σε αυτή την εκπομπή. Ε, τι θα ήταν συγγραφέας χωρίς κοινό, ε, τι θα ήταν... Ε, ε, Ποιο θα ασχολούνταν σήμερα με τον ε, Ιούλιο Βέρνα, ας πούμε, με τον Τζον Στάιμπεκ, ή με, το, ε, με τον Μπαδιαμάντη που προηγουμένω, ε, ή με τον Θαφών, ή με τον Μαρκές, κλπ. κλπ αν δεν υπήρχε το κοινό, αν δεν είχαν αυτή την κρίσιμη αναγνωστική μάζα. Υπάρχουν ε, πολλοί συγκριτέ. Ε, λέω συγγραφέ, του οποίου οι περισσότεροι ε, του ξέρουμε είναι δημοφιλεί. Ε, θα μου πείτε, τι σήμερα είναι και η διαφήμιση κλπ, κλπ. Ναι, δεν διαφωνώ. Έχει μπει πολύ ε, η διαφήμιση, τόσο η διαδικτυακή, όσο και η διαφήμιση μέσω ε, των πιο παραδοσιακών μέσων ενημέρωση. Όμως, ε, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάντα, αν ένα βιβλίο ε, ή γενικότερα ένα εργοτέχνης, αν θέλετε, δεν αξίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσει και πολύ η διαφήμιση, ξέρετε, μέχρι να σημειώσει, πάει. Από εκεί και πέρα δεν, δεν πρόκειται να τραβήξει ε, όση διαφήμιση λέει και διαφήμιση και να κάνεις, μέχρι ε, ε, δεν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν, α... <συγνώμη> ε, που δεν αρέσει. Λοιπόν... Και έτσι λοιπόν ε, οι διαγωνισμοί είναι μία ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με, με καινούρια πράγματα, με καινούρια τραγούδια, αλλά και με καινούρια λογοτεχνία με καινούρια ε, βιβλία. Α, να πω κάτι, συγνώμη, να συμπληρώσω για το διαγωνισμό μας, ότι οι όροι, οι το μετοχής του διαγωνισμού, καθώς και αρκετές ερωτήσει οι οποίες έχουν γίνει, έχουν ήδη απαντηθεί ε, με... Δύο λεπτά να αφιερώσει κανείς, α, δεν θέλει και παραπάνω, άντε πέντε λεπτά να αφιερώσει κανείς να μελετήσει προσεκτικά αυτά που γράφονται στη σελίδα του διαγωνισμού. Νομίζω θα έχει ε, πλήρη εικόνα και δεν θα χρειάζεται να ρωτάει αναγωνίω τι να κάνω και πώς να το κάνω. Ε, νομίζω περισσότερες απορίες είναι ήδη απαντημένες εκεί. Αν δεν είναι, μπορείτε να... Ένα και περιμένουμε εδώ πέρα. Στο Είμαστε εδώ μια ωραία παρά στο chat και στο Music Event, και περιμένουμε και τη δική σα συμμετοχή. Αν είστε ντροπαί, επισκέπτε, αν είστε απλοί ακροτέντε, δεν είναι τίποτα. Ε, ακόμα και μέσα από τον πλαίρε στο και ανώνυμα πείτε μα μια καλή πέρα, αλλά το καλύτερο είναι να. Κάνετε μια εγγραφή. Ε, να εγγραφείτε. Αν έχετε και facebook μπορείτε να κάνετε like. Το γνωστό like. Ε, στη, σελίδα. Κάνετε, στη σελίδα του σταθμού μας. Στη, θα βρείτε και τις σελίδες στο facebook των εκπομπών. Μπορείτε και εκεί να κάνετε like. Και να παρακολουθείτε όλο μας τα νέα. Βέβαια καλό θα ήταν να γραφτείτε είναι πολύ δωρεάν και εύκολη, πανεύκολη εγγραφή, να γραφτείτε στο musicheaven.gr και να δείτε και το, όλο αυτό τον πλούτο των γνώσεων και των άρθρων και των προτάσεων που υπάρχουν και στα φόρουμ μας. Άσχετο ε, αν είστε χομπίστας, αρχιτέχνες δηλαδή, αν είστε πέγγελματίας ή απλώς ε, μουσικόφιλος, πιστεύω ότι στο Music Heaven υπάρχει κάτι για τον καθένα. Πάμε όμως να ακούσουμε την επόμενη σύνθεση που ε, διακρίθηκε σε διαγωνισμό και μάλιστα στα πρόσωπα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη σύνθεση «Become Ocean». Ένα απόσπασμα γιατί όλο το έργο είναι πολύ μεγάλο για να, για να παιχθεί. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το έργο του John Luther Adams «Become Ocean», το οποίο κέρδισε περίσσε το 2014 το βραβείο «Pullinger» για τη μουσική. Mm. Φαντάζομαι ότι τα βραβεία «Pullinger» για τη δημοσιογραφία τα έχετε ακούσει, όμως υπάρχουν τα βραβεία «Pullinger» για τη μουσική να καλυσπηρίσω τον Κώστα τον γνωστό μας Κώστας 65 καλό φίλος εδώ στο Music Heaven μας στέλνει και αυτό στην καλησπέρα του και τη μεταφέρω και στους υπόλοιπους φίλους εδώ στην ε, παρέα λοιπόν ε, αφού σας ενημέρωσα για όλους τους διαγωνισμούς μάλλον για, για το σημαντικότερο κατεμένα διαγωνισμό αυτόν τον δικό μα του Ready Music Heaven του, σύνομα, του ε, πάμε να δούμε λίγο για τους διαγωνισμούς ε, που σχετίζονται με τα βιβλία για τους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και φαντάζομαι όλοι έχετε δει τους διαγωνισμούς, μάλλον κληρώσεις θα έλεγα που κάνουν οι διάφοροι εκδοτικοί και βιβλιοπολία, σύλλογοι, ε, ιστολόγοι κλπ. κλπ. Που στην προσπάθεια του να προωθήσουν και να διαφημίσουν κάποιο βιβλίο. Δεν θα συζητήσουμε όμω γι' αυτό. Σε άλλη εκπομπή, ίσως ε, ασχοληθούμε και με αυτό το φαινόμενο. Ε, τον φαινόμενο τον των διαγωνισμών. Εδώ όμω θα σχοληθούμε με διαγωνισμούς που σκοπό, έχουν, σήμερα διαγωνισμού που σκοπό έχουν να αναδείξουν συγγραφείς. Δηλαδή, διαγωνισμούς τους οποίους υποβάλλει κάποιος τα γραπτά του και βραβεύονται. Στην αρχή, οφελώ να ομολογήσω κάτι, ότι είχε απόψη μου ότι γίνονται κάποιοι. Ε, διαγωνισμοί ε, και υπάρχουν πολλές πλατφόρμες ε, εκείνο που δεν περίμενα καθώς έκανα την έρευνά μου μέσα στην εκπομπή ήταν η πληθώρα των διαγωνισμών οποίοι, ε, των λογοτεχνικών διαγωνισμών οι οποίοι τρέχουν ε, σε, όλο, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τρέχουν κάθε χρόνο να πάσουν ώρα και στιγμή θα έλεγα, σχεδόν. Ε, έμεινα έκπληκτο δηλαδή από το πλήθος. Θα μου πείτε όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί είναι εξίσου γνωστοί, εξίσου αναγνωρισμένοι. Όχι, θα έλεγα. Ε, τις περισσότερες φορές αυτοί που ασχολούνται είναι αυτοί που ήδη ε, γνωρίζουν ή αυτοί που τυχαίνει να ακούσουν για έναν διαγωνισμό και τον παρακολουθούν στενά. Δεν μπορώ να πω ότι ε, αυτοί οι διαγωνισμοί, η φήμη αυτών των διαγωνισμού φτάνει στον μέσο αναγνώστη. Τη το μέσο του ραδιοφώνου μα. Ε, οι περισσότεροι από αυτού του διαγωνισμού, που θα, πω, θα δούμε μερικού, ε, δεν του έχει ακούσει ε, κανεί. Ε, δεν αμφιβάλλω ότι μέσα στα, α, τουλάχιστον το έχουμε ακούσει εμεί εδώ, ε, δεν φαίνονται καθόλου ότι έχουν συμμετοχές, έχουν και αυτοί το κοινό του και είναι εξειδικευμένοι. Ε, αρκετά από αυτούς είναι αρκετά εξειδικευμένοι και ψάχνουν για συγκεκριμένα πράγματα, άρα λογικό είναι το κοινό του να είναι πιο στοχευμένο. Ε, τι, τι επιδιώκουμε, με, τι επιδιώκουν αυτοί οι διαγωνισμοί. Ε, και μετά να δούμε τι επιδιώκουν και αυτοί που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί αυτοί τι ε, περισσότερες φορές επιδιώκουν ή ισχυρίζονται, τουλάχιστον σχεδόν όλοι όσους μπόρεσα να διερευνήσω, έτσι γιατί είπαμε είναι πάρα πάρα πολλοί, όσους μπόρεσα να διερευνήσω, ισχυρίζονται ότι ε, προσπαθούν να αναδείξουν νέους ταλαντούχους ε, συγγραφεί. Ε, γιατί θα μου πείτε και αν ε, υπάρχει ένδεια ε, συγγραφέων ε, κάθε άλλο θα έλεγα εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ένδεια συγγραφέων ε, κοιτάξτε παλαιότερα ήταν ε, λογικό η συγγραφή ήταν ε, τελείως έχουμε κάνει και εκπομπή για το πως έγραφαν παλαιότερε συγγραφείς ήταν η διαδικασία ε, έχει αλλάξει πάρα πάρα ε, πολύ πλέον ε, μέσα στην πληθώρα των ανθρώπων που ασχολούνται δεν είναι εύκολο και για τους εκδοτικούς οίκους αλλά και για τους ίδιους να ε, βρουν το υλικό που ψάχνουν στους εκδοτικούς οίκους υποβάλλονται πάρα πάρα ε, πολλά χειρόγραφα το χειρόγραφα σε εισαγωγικά πάρα πάρα πολλά πρωτότυπα έργα ε, τι γίνεται ε, μπορούμε να κατηγορήσουμε ε, δεν Εκατό εκατό αυτό, αλλά ένας πολύ πολύ σημαντικός παράγοντας μπορούμε να κατηγορούσουμε τους υπολογιστέ που έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Μία από τις ε, βασικότερες εφαρμογές, το killer application που λένε και οι αγγλωσάξονες, ήταν η υπεξαριασία κειμένου. Πλέον ο καθένας μπορούσε εύκολα να γράψει, να ξεγράψει, να διαγράψει, να αντιγράψει και ό,τι άλλο θέλετε, να υπολογιστεί του χωρίς μοτσούριες, χωρίς ε, ε, μελάνια, χωρίς, ε, ξέρετε, να δηγράφουμε πολύ επίπονη η δικασία ε, και αυτό όταν έχει Όσα αντίγραφα τραβάει η όρεξή του, όσα αντίγραφα μπορεί να τυπώσει και μετά με το διαδίκτυο και το email. Α, αυτά τα αντίγραφα μπορούσε να τα στείλει όπου θέλει, όπω θέλει, όσε φορέ θέλει. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά την παραγωγή, αυξήθηκε κατακόρυφα η παραγωγή ε, γραπτού λόγου. Και αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι επίδοξη συγγραφή. Παρ' όλα αυτά όμω, βλέπετε έχουμε και διαγωνισμού. Αν φτάνουν όλοι οι αυτοί τόκλητη, να το πω συγγραφεί που ε, πολιορκούν του 22-22, έχουμε και τους ε, διαγωνισμούς. Πιστεύω όμως ότι δικαίωσες του έχουμε γιατί και αυτοί ε, παίζουν το δικό τους ε, ρόλο. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας και να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα μας. Και... και αυτό ήταν το κομμάτι του Χρήστου Χατζή, κουαρτέτο εν νούμερο 1. Και αυτό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό, σε μουσικό διαγωνισμό και να συνεχίσουμε όμως με τους συγγραφείς Είπαμε ότι ε, δεν υπάρχει έλλειψη υποψήφιων προς έκδοση βιβλίων ε, στους εκδοτικούς οίκους ε, Τι ρόλο παίζουν οι συγγραφείς ή ε, συγγνώρω ε, Τι ρόλο παίζουν ε, οι διαγωνισμοί ε, Παίζουν σημαντικό ρόλο κατά τη γνώμη μου Γιατί ε, είναι ένα κίνητρο για πολύ κόσμο να καθίσει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα τη γραφής και προσπαθούν με, με, να πάρει δημοσιότητα το, το όλο θέμα έτσι. Ε, και κατά δεύτερον υπάρχει μία διαδικασία ε, επιλογής πολλές φορές η διαδικασία αυτή είναι ανοιχτή και στο κοινό και έτσι πέρα από το ενδιαφέρον που υπάρχει τόσο η εκδοτική ήκη ε, όσο και η επίδοξη παίρνουνε παίρνουν πολύτιμες πληροφορίες θα έλεγα. Δεν ξεχνάμε, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και βέβαια όσο περισσότερη και εύκολα διαθέσιμη είναι αυτή η πληροφορία τόσο πιο δύσκολη γίνεται η διαχείρισή της. Αυτό τι σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε 50-200 χειρόγραφα στο γραφείο μας πώς θα ξεχωρίσουμε ε, ποια είναι τα καλύτερα. Εδώ ένας διαγωνισμός έτσι, μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή στην ουσία ε, με, ένα, με κίνητρο κάποιο έπαθλο, το οποίο μπορεί να είναι είτε χρηματικό, είτε συμβουλικό, ή κάποιο είδου παροχή. Ε, παίρνουμε γνώμες, παίρνουμε ανατροφοδότηση και μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι θα αρέσει και τι δεν θα αρέσει ε, στο κοινό. Θα μου πείτε, ξέρεις εσύ πολλού συγγραφεί που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό, και συνήθω όχι. Συνήθω ξέρω αυτού που μαθαίνουμε και γνωρίζουμε, αυτού που έχουν πάρει τα βραβεία, δηλαδή βιβλία που πρώτα τα έχουν εκδώσει και μετά έχουν πάρει κάποιο βραβείο, είτε λογοτεχνικό αυτό, είτε σε κάθε χώρα υπάρχουν πολλά βραβεία. Ε, μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάποιο συγγραφέα, μπορεί και να μου διαφεύγει. Εμένα διορθώστε με, αν κάνω λάθος, Εδώ είπαμε όλη η διαβουλή επικοινωνία ανοιχτή, ο οποίο να έχει αναδειχθεί μέσα από διαγωνισμό. Ε, συγγραφής. Εν πάση περιπτώσει ε, είναι ένα ε, γεγονό όμω ότι υπάρχει πληθώρα και ότι οι διαγωνισμοί αυτοί κάτι, ε, κάτι μπορούν να πουν. Αν μη τι άλλο ε, δίνουν είπαμε, πολύτιμη ανατροφοδότηση τόσο στο συγγραφέα όσο και στους εκδοτικούς ε, οίκους που την, που την οργανώνουν. Ε, Ας πούμε, ένα διαγωνισμός ο οποίος α, είναι σχετικά ε, γνωστός, έτσι, ε, είναι οι διαγωνισμοί, ο διαγωνισμός μάλλον, ε, που κάνει διηγήματος, που κάνει το Amazon. Ε, και ονομάζεται Amazon Breakthrough Novel. Γίνεται κάθε χρόνο, έτσι, και εκεί πέρα ε, υποβάλλουν, ε, υποψήφοι συγγραφείς, υποβάλλουν τα έργα τους για ε, κριτική. Ε, τα βραβεία, τα βραβεία είναι θα έλεγα αρκούντως ε, δελεαστικά. Το βραβείο για την πρώτη θέση του διαγωνισμού του Amazon είναι 50.000 δολάρια ε, Αμερικής. Ε, εντάξει, περίπου 45.000 δολάρια, δεν μας χαλάει καθόλου και τα μισά να ήτανε. Λοιπόν, όχι είναι ένα πολύ σεβαστό βραβείο, αλλά ε, επίσης ε, θα... Ε, ε, αυτό στην ουσία είναι μια, αποτελεί το Amazon είναι μια προκαταβολή για συμβόλαιο. Δηλαδή το βιβλίο που, που κερδίζει το, το διεκορισμό του Amazon στην ουσία κάνει ένα συμβόλαιο με τη, για να εκδοθεί το βιβλίο του από το Amazon και στη συνέχεια να α, διατεθεί στο κοινό και να πάρει και ο συγγραφέα τα, τα δικαιώματά του από αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειε εδώ νομικές, φορολογικές. Πάντως, ε, στην ουσία ψάχνει το Amazon μέσα αυτό τον διαγωνισμό να αναδείξει, να βρει βιβλία, τα οποία στην έχεια θα τα εκδώσει ε, το ίδιο. Ε, Πάνε να γίνει εκδοτικός εισήκος το Amazon. Ε, εσείς είχατε καμιά αμφιβολία περί, περί αυτού ότι το Amazon θέλει να βάλει ε, πόδι πα θέλει να βάλει πόδι παντού σε όλη την εκδοτική λησίδα και όχι μόνο έτσι αλλά εντάξει καλά κάνει κατά τώρα, τη στιγμή που δεν υπάρχει Μα, εντάξει υπάρχουν, υπάρχουν, αντίπα, υπάρχουν αντίπαλα δέοι κλπ αλλά το Amazon ξεκίνησε αυτό που ξεκίνησε ε, έφερε πολλές πρωτοπορίες έτσι, στον τρόπο που αγοράζουμε ε, βιβλία και όχι μόνο μετά εκτάθηκε και σε άλλα θα έκαναν και οι άλλοι έτσι όταν... Το Amazon, ε, όταν έπρεπε, σε παλαιότερα χρόνια ε, ήταν ολοκλήρητη διαδικασία για να αγοράσεις ένα ξένο βιβλίο, Υπά και με το Amazon μπορείς να το έχεις ε, μέσα μία εβδομάδα στην ε, πόρτα σου, σε τιμή, ε, εντάξει τώρα θα μου πείτε, είναι και τα ακρίβαινα παλαιότερα, που έχει και, και δωρεάν μεταφορικά το Amazon, σε τιμή ε, πολύ του συνταγωνιστική. Ε, όχι πολύ, πολύ πιο φθηνή μάλλον. Ε, από αυτή που θα το έβρισκες ε, οπουδήποτε αλλού. Τώρα βέβαια και οι υπόλοιποι έχουν προσαρμόσει τις τιμές τους έτσι και μόνο γι' αυτό πρέπει να το ευχαριστούμε το Amazon νομίζω. Έτσι λοιπόν είναι ένας ε, μεγάλος του Amazon, γίνεται κάθε χρόνο και δεν ξέρω για, για φέτος, ναι, ε, όχι για φέτος δεν έχω δει ε, ακόμα τίποτα. Νομίζω κάποια στιγμή τώρα θα πρέπει να ανοίξουν οι, ε, το δείχνει, οι, οι συμμετοχέ δεν είναι ένα δημοσίο στον οποίο παρακολουθώ, οφείλω να αλλά αν κάποιοι από εσά γράφετε, θα μου πει: Πρέπει να γράφουμε στα αγγλικά. Εντάξει, καλό είναι να γράφετε στα αγγλικά για πολλού. Και κοιτάξτε, αν θέλετε να απευθυνθείτε σε διεθνέ κοινό, θα πρέπει να μάθετε να γράφετε στα αγγλικά. Αν φιλοδοξείτε να απευθυνθείτε στο ελληνικό, ή αν θέλετε να ξεκινήσετε από το ελληνικό κοινό, Εντάξει, υπάρχουν και αντίστοιχοι ελληνικοί διαγωνισμού δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσετε με το, με το Amazon. Είπαμε, θα, όπως θα δείτε, υπάρχει πληθώρα διαγωνισμός στους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε. Πάμε όμως να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι μας από διαγωνισμό και αυτό. και ακούσαμε το κομμάτι, ένα απόσπασμα μάλλον από το κομμάτι, Among Friends, μεταξύ φίλων, του Τσα Κανίν, σε διαγωνισμό και αυτός. Μεταξύ φίλων είμαστε και εδώ στο Radio Music Heaven, και συζητούμε για τους α, διαγωνισμούς, είπαμε για το δικό μα το, το διαγωνισμό, τον τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιού που οργανώνει το musichaven.gr. Μπείτε στη σελίδα μας, ε, ενημερωθείτε και αν είστε δημιουργός έχετε περιθώριο μέχρι και τις 7 Μαρτίου, το άλλο Σάββατο δηλαδή, να υποβάλλετε τη, τη συμμετοχή σας, συγγνώμη, και να... Γρυθείτε και εσεί από τους ανθρώπους, από εμάς. Δηλαδή από τους ακροατές, από τους φίλους του Radio, του Music Heaven. Συγγνώμη, δεν απαραίτητο να είστε στο ραδιόφωνο, έτσι. Ε, αλλά ε, προσωπικά έχω ταυτίσει την ιστοσελίδα με το ραδιόφωνο της. Ε, δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα το Music Heaven.gr από το ραδιόφωνο, αλλά ε, δεν πάβει το ραδιόφωνο να είναι ένα ε, ζωντανό και λειτουργικό του κομμάτι. Λέμε λοιπόν τώρα για, τους, μια για διαγωνισμούς, ε, λέμε λοιπόν για τους διαγωνισμούς που αφορούν και τη λογοτεχνία. Πάρα πάρα πολλοί ε, διαγωνισμοί γίνονται τόσο στην Ελλάδα, είπαμε όσο και στον κόσμο. αναφέραμε έτσι ένα χαρακτηριστικό δείγμα διεθνούς διαγωνισμού, του διεθνούς που κάνει το Amazon. Εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Ε, Ό,τι θέλετε <χε> να το πω έτσι. Ε, Διαγωνισμοί ε, Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Ε, κάνουν και αυτοί το... Ε, κάνουν το διαγωνισμό τους ε, πέρυσι, μάλλον το 2014 ή το 2015, δεν ε, ξέρω ακόμα, πέρυσι Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών ε, για όλα τα είδη θα έλεγα προσωπικά του λογοποίηση, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα κλπ. μέχρι και ε, παραμύθι. Ε, και ε, η, ήταν πέρσι αυτός ο διαγωνισμός και έτσι ε, εκεί πέρα όποιο ήθελε και πληρούσε του όρου ε, αυτό που μπορούσε να τα ε, να συνδεθεί και να, να συνδεθεί λέω, ξυγνώμη, μπορούσε να υποβάλει στην αντίστοιχη ε, κατηγορία του και να έχει το ε, συγγνώμη και να ε, υποβάλει να κριθεί έτσι, και εν συνεχεία γιατί όχι ε, να ε, διακριθεί. Για να δούμε για το 2014 μισό λεπτό ε, το πρώτο βραβείο στο οδήγημα α πούμε ε, υγεία καθολική. Τον στον κύριο Απόστολο Ιωάννου Πάσχο. Δεν το έχω δει στα και δεν ξέρω αν συνοδεύεται από συμβόλο έκδοσης. Το θέμα είναι το, το, θέμα είναι το εξής, ότι, φίλες και φίλοι, ότι σε όλα αυτά υπάρχει πληθώρα. Εδώ ε, στα χειολογήσω... Μόνο για το διεθνή, βλέπω, διεθνή διαγωνισμό ε, διηγήματος, έτσι. λογοτεχνικός μαθητικός διαγωνισμός, πάλι από την Ένωση, Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών, έτσι. ποιητικός διαγωνισμός, έτσι. άλλο αυτό. Διαγωνισμός δι, δι, διηγήματος ιστορίες του μπάρα από κάποιο καφέ από συγκεκριμένα καφέ μπάρα στην στην Αθήνα. Διαγωνισμός ε, για φοιτητές. Διαγωνισμός για... στη μνήμη του Τάδεσμου το 3-5. βλέπω εδώ έτσι, στα γρήγορα διαγωνισμοί. Διαγωνισμός αυτοέκδοση. Έτσι. Ε, διαγωνισμός χαϊκού. Έτσι, υπήρχε και τέτοιο πράγμα. Τώρα, το 14 είχε βγει λίγο στα ε, παραέξω, ας πούμε, κάπου είχε συζητηθεί σε κάποια δισσογραφικά στο διαδίκτυο, έτσι άκουστε ε, ε, ε, εκδοί πατάκι Hotel Triple X Άσμενες Ιστορίες Συνέβου Σεμαντικούς Άξονας του Πανελλήνιου Διαγωρισμού Διηγήματος για το 2014 ενδιαφέρουν και πρωτότυπο αλλά βλέπετε ακόμα και τέτοιες ανησυχίες να έχετε στη γραφή σας όσοι που μας, μας ακούτε και γράφετε υπάρχει και ο αντίστοιχος ε, διαγωνισμός και ε, εκεί πέρα μου λαμπρό σε όλου τους διαγωνισμούς μπορείτε να ε, αναδειχθείτε, μπορείτε να κερδίσετε βραβείο αν θα αναδειχθείτε βέβαια όπως είπα και προηγουμένως επιτρέψτε μου να έχω κάποιες ε, αμφιβολίες ε, ξέρετε τι γίνεται με τους περισσότερους διαγωνισμούς ε, είναι η βράβευση είναι ε, συγκριτική να το πω έτσι και όχι αντικειμενική το βραβείο το παίρνει συνήθως πάλι θα πούμε μετά για εξαιρέσει, με τι τρόπο μπορεί να πάρει να ξέρεις, το βιβλίο το παίρνει το καλύτερο από όσα έχουν υποβληθεί και εδώ υπάρχει μια παγιδούλα και ειδικά για τους μικρότερους τοπικούς διαγωνισμούς πόσα θα υποβληθούν δηλαδή για φανταστείτε έναν τοπικό διαγωνισμό εδώ κάνουμε ένα διαγωνισμό α, σαν τις ιστορίες κάναμε και εδώ το δικό μας έτσι μου μισικό Πάντα στην πρωτοπορία η καλή μας η Σίλια, το μουσικό νεροδρόμιο. Έκλεισε βέβαια ένα μεγάλο, ένα τεράστιο κύκλο. Να μην το πω τώρα ιστορικό και αρχίστε και <χι> όλοι μαζί και αυτό. Όχι, ήταν ένα τεράστιο κύκλο του μουσικού νεροδρόμιου. Μια, νομίζω, τη πιο, πιο ε, επιτυχημένη, πιο δημοφιλή εκπομπή του ραδιοφώνου μα. Και εκεί πέρα ήταν οι του μου και αυτό κάθε εβδομάδα διαγωνιζόταν οι, όσοι θέλουν σε κάποιες ιστορίες. Βέβαια, ήταν εβδομάδε που ήταν πολλές ιστορίες και ψηφίζαμε. Ήταν εβδομάδε όμως που ήταν μία ή δύο ιστορίες. Και έτσι μπορούσα να, να κάνετε μία ιστορία πριν και το βραβείο. Ε, δεν το λέω αυτό για να μειώσω την προσπάθεια των παιδιών που ε, γράφουν στο Μουσικό Νεροδρόμιο, έτσι, και που γράφανε. Και όλες αυτές οι ιστορίες θα εκδοθούν. Ήδη το πρώτο μέρος έχει εκδοθεί σε e-book από τη Σίλια. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο Music Heaven και να το κατεβάσετε. Αξίζουν το κόπο. Πολλές από αυτές τις ιστορίες είναι φάμιλες από τις σύντομες ιστορίες, μικρά διηγήματα που βλέπουμε ε, σοριδών σήμερα σε όλα τα μέσα, είτε στο διαδίκτυο, είτε σε εφημερίδες, έτσι... Ε, πιστεύω ότι είναι φάμιλες. Αλλά ε, το με τον είναι το ελάτημα των μικρών διαγωνισμών, τον λίγες συμμετοχές. Ε, καταλαβαίνετε ότι πόσο αξία και νόημα έχει ε, αυτό το βραβείο. Το ίδιο και σε μεγαλύτερους διαγωνισμούς. Ε, κάπου θυμίζει αυτό που λέμε ότι στους τραβού βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Δηλαδή το ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο σε ένα διαγωνισμό κάποια ιστορία κάποιο ποίημα ή έτσι κάποιο λογοτεχνικό είδος, δεν σημαίνει ότι είναι και αντικειμενικά. Το αντικειμενικά σε εισαγωγικά, γιατί κατάλαβα ότι δε, δεν είναι ε, στη λογοτεχνία, στην τέχνη γενικότερα, υπάρχει πρωτίστως το υποκειμενικό. Αλλά δεν πάει περιπτώσει, Δεν είναι αυτό που θα έλεγε ο πολλής κόσμος, να το πω έτσι, το ευρύ κοινό. Ε, δεν είναι αυτό που θα έλεγε καλό. Θα μου πεις, εδώ φτάνουν και εκδίδονται βιβλία, τα οποία... Διαβάζει και λες τώρα τι θέλει να πει ο τόσο άνθρωπος ή απογοητεύουν ε, απόλυστες απόψεις. Εντάξει, ε, αυτό είναι ένα θέμα. Όμως εντάξει, όταν ε, ο άλλος διαβάζει πήρε το πρώτο βροφείο σε δεργασμό λέει, λες δεν μπορεί, καλό θα είναι. Συνωσία είναι μια μορφή διαφήμισης έτσι η διάκριση, αλλά είπαμε έχει τις παγιδουλε τη και γι' αυτό από τα κομμάτια που σας α, βάζω σήμερα πείτε μου εδώ στο, και στο τσάτ ή αν σας άρεσε, νομίζω νομίζετε ότι δικαίω διακρίθηκαν οι συνθέτες τους ή όχι. Επίσης, ε, αν έχετε υπόψεις από βιβλία που κέρδισαν ειδηγήματα ή κάτι που κέρδισαν σε κάποιο εργορισμό και, ε, και τα έχετε δει ή έχουν περιέλθει ε, στην κατοχή σας ή οτιδήποτε, ε, ε, πείτε μας εδώ πολύ ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε τι έχετε να μας πείτε, Απόψε και θα ε, φυσικά και θα το σχολιάσουμε με το δικό μας τρόπο εδώ πέρα και με τις ε, <coughs> συγνώμη, και με τη βοήθεια των παιδιών εδώ που είναι στο, στο chat και είναι α πούμε το κοινό της <coughs> ε, της εκπομπής ε, να, να χαιρεθήσει τους συγγνώμη ε, χωρίς να χαιρετήσω το Λουκά και τον Πέντρο θα βουνε, να μας ακούνε εκτό chat, ε, ε, ε, λοιπόν καλή συνέχεια έχουμε στα παιδιά, εδώ να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι, γιατί πολύ μιλήσα πάλι και ξέρω ότι σας κουράσα. Και εδώ ακούσαμε τη σύνθεση του «Ευαγγέλιο σύμφωνα με την άλλη Μαρία», μοντέρνα σύνθεση, γι' αυτό είναι και μοντέρνα σύνθεση, του Τζον Άνταμς και αυτός με Πούλιτζερ. Προσέξτε, το Τζον Λούθερ Άνταμς, τον «Become Ocean» που ακούσαμε προηγουμένως, του Τζον Σκέτο Άνταμς, εδώ πέρα. Και οι δύο με Πούλιτζερ για μουσική βρεβευμένη. Ε, ενδιαφέρουσα σύνθεση. Και βλέπετε... Ε, και το κλασική συνθέτε, κλασικέ συνθέτε με πιο σύγχρονο το πω έτσι προσέγγιση στην κλασική φόρμα γιατί είπαμε κλασική μουσική δεν είναι μόνο Heiden, Beethoven, Mozart, H. Wagner υπάρχουν πάρα, πάρα πολλοί άλλοι και καλό είναι σιγά σιγά και η δικιά μα γενιά να το πω έτσι και ο 21ο να αρχίσει να παράγει τους δικούς του δικού ε, του συνθέτε τώρα με, πει, με τι φόρμας, με τι ακούει το κοινό αυτό είναι ένα άλλο θέμα Ίσως σε κάποια μελλοντική εκπομπή κάνουμε και ένα αφιέρωμα, αποκλειστικά σε συνθέτες, τώρα του νέους, να το πω έτσι, κλασικούς συνθέτες, έτσι, ε, για, να μην... για να δούμε εδώ στο, εδώ στο τσάπ. Τσάτ έχει ανάψει και η συζήτηση, δεν βλέπω όμως, ναι, δεν βλέπω κανένας να έχει υπόψη του βιβλίου, συγγραφέα μάλλον, που να διακρίθηκε, να πήρε πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό και να τον γνωρίσαμε από, από εκεί. Ε, δεν έχει όμω ε, αυτό σημασία, προηγουμένως ε, είπαμε για τους, ε, γιατί το θέμα συζήτηση, για όσους συνδέθηκαν, συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα εκπομπή να ανακεφαλώσω λίγο το θέμα συζήτηση σήμερα είναι ε, διαγωνισμοί Διαγωνισμοί λογοτεχνικοί, όχι διαγωνισμοί από αυτού που συνδεόμαστε για να κερδίσουμε κάποιο βιβλίο, διαγωνισμοί που συμμετέχουμε σαν συγγραφεί ε, που βάλουμε το οδήγημά μα το νουβέλα μας το... Οτιδήποτε ζητάει διαγωνισμού και είμαστε στην κρίση του κοινού ή τη κριτική επιτροπή για το αν θα κερδίσουμε ή όχι. Για τέτοιου διαγωνισμού συζητάμε. Αποφμή φυσικά ήταν ο τέταρτο διαγωνισμό τραγουδιού του, μουσικής, του Music Heaven, ο οποίο είναι εν εξελίξη, εν πλήρη εξελίξη. Την επόμενη εβδομάδα μέχρι το Σάββατο δεχόμαστε τι συμμετοχέ. 279 συμμετοχέ μέχρι ε, τώρα. Και ε, είμαστε έτοιμοι να ε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, την τελική εβδομάδα, για να ολοκληρωθούν οι συμμετοχέ και να α, αρχίσει η επόμενη διαδικασία. Και, λοιπόν, συζητάμε για διαγωνισμού. Λέγαμε προηγουμένω ότι ε, ένα από του προβλήματου διαγωνισμού είναι το συγκριτικό του θέματο. Δηλαδή, το βρίδυο πολλέ φορέ το παίρνει το καλύτερο. Υπάρχουν κάποιοι διαγωνισμοί. Δυστυχώ δεν είχα το χρόνο να εμβαθύνω. Ε, τόσο πολύ στην αναζήτησή μου να δω του όρου και τι προποθέσει κάθε διαγωνισμού. Ε, έχω υπόψη μου όμω ότι αρκετοί διαγωνισμοί, τουλάχιστον σε άλλα είδη, π.χ. διαγωνισμοί, ε, διαγωνισμοί μουσική ή ε, design και τέτοια, υπάρχουν ε, ε, διαγωνισμοί που δεν δίνουν βραβείο, αν ε, κατά τη γνώμη τη επιτροπή ή του κοινού, ανάλογα τον όρο του οικολισμού, δεν αξίζει. Ε, κάποια συμφωνή δεν αξίζει. Σύνδρος αυτό γίνεται με επιτροπή. Ε, υπάρχουν και δεδιομοσιομοί δηλαδή που απλώς δεν απονέματε το βραβείο επειδή δεν θεωρεί η Επιτροπή, η κριτική Επιτροπή, ότι δεν υποβλήθηκε κάτι άξιο να βραβευθεί. Αυτό ήταν ε, το, ε, το βασικό ε, πώς να το πω έτσι, ε, ένα βασικό κριτήριο κατά μέρα, ε, ποιότητας ε, ενός διαγωνισμού. Ε, που σου λέω όλο κοίτα να δεις, έχω 50% ή έχω 5 συμμετοχές, αλλά τα κριτήρια, αυτό που θέλω εγώ, δεν το έχουν αυτέ οι συμμετοχέ, επομένω μόνος δεν δίνω ε, το βραβείο. Δυστυχώ, αυτό είναι, όπω θα διεπιστώσετε και οι ίδιοι όσοι το διερευνήσετε περισσότερο, αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ ε, σπάνιο. Οι περισσότεροι διαγωνισμοί αργά ή γρήγορα θα το δώσουν το βραβείο. Και σας είπα υπάρχουν διαγωνισμοί τόσο ελληνικοί όσο και διεθνείς για τα πάντα. Σας είπα πραγμανώς και για αυτό που έχει κάνει αίσθηση την πριν από πέρυσι, α πούμε, που δεν είχε εμφανιστεί. Ε, το καλοκαίρι, κάποια στιγμή, είχε κάνει αίσθηση του δεδόν του πατάκι για άσυμνε, να του πω έτσι, ιστορίε. είναι και αυτό ένα είδο. Ε, το άλλο που μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, πάρα πολλοί διαγωνισμοί οι οποίοι είναι τοπικοί. Ε, του προκυρήσει κάποιο τοπικό ε, σύλλογο, κάποια λέσχη βιβλίου. Έτσι, ε, συνήθως με τη στήριξη κάποιου τοπικού ε, βιβλιοπολίου έτσι, γίνεται ένα σωρός διαγωνισμούς και μαζεύουν ε, συνήθως αυτοί όμως έχουν και ε, από τη από τα λίγα που έχω δει, έτσι, σύμπαθα. είναι τέτοιο το που δεν μπορείς να τρυφήσεις σε όλους. Διορθώστε με, να κάνω κάποιο λάθος, να πω κάποια ανακρίβεια. Λοιπόν, είναι τοπική, δηλαδή, κυρίως τους μαθαίνουν, συμμετέχουν και βραβεύονται από την περιοχή εκείνη που γίνεται ο διαγωνισμό. Δεν είναι τόσο μεγάλης εμβέλειας. Βέβαια, με μία αναζήτηση σήμερα σήμερα ημέρα, δεν κρυπτώνει υπό το... Ε, να μην πω όνομα, υπότιτλοι μηχανές αναζήτησης δεν υπάρχει μόνο η γνώστη υπάρχουν και άλλες μηχανές αναζήτησης. Έτσι. Καλύτερες, δεν αν ξέρω, υπάρχουν μηχανές όμως και για όσους ε, ανησυχούν για την ιδιωτικότητά τους, έτσι, για το, το άλλο μεγάλο θέμα, η ιδιωτικότητα πάλι και πάλι κάτι άκουγα για αυτό τώρα ε, και κανέναντα Ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με υπολογιστές, έτσι. Ε, το λέω και γελάμε ότι, εντάξει, η για, τε, για την ιδιωτικότητα. Οι άνθρωποι που, ο, ο, που θα μπουν ή θα βγουν από το σπίτι, αμέσως το κοινοποιούν στο facebook. Άβεσος η ψυχή του ανθρώπου και άβεσος και η ψυχή των λογοτεχνών που συμμετέχουν σε κάτι διαγωνισμού, οι οποίοι δεν γνωρίζω κι εγώ τι Ακούστε ένα πολύ πρωτότυπο μου και είναι πρωτότυπο Εντάξει, μπορεί και να είναι αυτό πρώτος διαγωνισμός αυτοέκδοσης ηλεκτρονικού βιβλίου με κεντρικό θέμα λέει τον έρωτα στα χρόνια του διαδικτύου ε, τώρα διαγωνισμός, αυτοέκδοση δηλαδή άμα είναι να το κάνεις αυτοέκδοση μετά ο διαγωνισμός τι είναι δηλαδή ποιος θα το αυτοέκδοση δηλαδή, από την περιγραφή του διαγωνισμού ε, δεν ε, ε, δεν φαίνεται. Πάντως, ε, νομίζω, η υποβολή είναι... Ναι, Α, ήταν μέχρι σήμερα η υποβολή των έργων. Επομένως, ε, και βραφείο, έτσι, ένα Galaxy Tab. Μια χαρά. Ε, και έχει και κάποια άλλα πλεονεκτήματα εδώ πέρα, αλλά, ε, νάξει, στην ουσία... Ε, δεν, δεν είναι αυτό που ο τίτλος είναι αποτυχημένος ένας διαγωνισμός ο οποίος ε, θέλει να μαζέψει κάποια κάποια έργα θα τα κρίνει μια κριτική ε, επιτροπή έτσι και φυσικά θα μαζέψουν και αρκετό κοινό και ενδιαφέρον για το σάις που το δημιουργεί αυτό και πια το θέμα έτσι ο έρατος στο χρόνια του διδικτύου πάντα είπαμε στη λογοτεχνία και όχι μόνο μεγάλη κινητήριο δύναμη δεν είμαι ο ερώτης, αλλά ναι, σαν τίτλο, τι να πω. διαγωνισμό αυτοέκδοσης, το αυτο, να το αυτοεκδόσεις, να, κάνουμε, ε, τι να το κάνουμε το διαγωνισμό, έτσι πάω και το εκδίδω, ε, μόνος μου και ναι, τώρα υπάρχει δυνατότητα αυτοέκδοσης. Σε, έχουμε πει κάποια πράγματα ήδη σε προηγούμενε εκπομπέ για αυτές τις δυνατότητε που δίνονται σε, στον καθένα από εμά σήμερα, από... Ε, ε, τη από απλές λύσεις μέχρι πλήρως υποστηριζόμενες επαγγελματικές λύσεις ε, και εδώ πέρα στο διαγωνισμό του δικό μας, το Music Heaven ε, το το βραβείο είναι μια επαγγελματική ε, στενοσύνη είναι μια επαγγελματική λύση ε, πλατφόρμα υποστήριξης, να το πω συγγνώμη, επειδή με τη μουσική, ξέρετε, δεν, ε, και ειδικά με το πώς παράγει τη μουσική κλπ, δεν έχω τις γνώσεις, διορθώστε με κανένα λάθος. Πάντως, ε, για τους επαγγελματίες του χώρου, νομίζω ότι είναι ένα ε, ε, πολύ καλό το βραβείο που έχει αθλοθετήσει ε, εδώ ε, το Music Heaven και προσωπικά Σκέφτομαι ότι αν είμαι μουσικό ή κάτι τέτοιο θα το ήθελα. Είναι κάτι σαν το Amazon στην ουσία, έτσι. Που αποκτά μια προβολή ανελπίστη. Να επιτρέψετε μου να το πω. Τέλο αρκετά. Πολύ ευλογοταγένεια μου. Ποιο μου δει γράφει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, υπάρχουν διαγωνισμοί, εντάξει, κλασικοί διαγωνισμοί από περιοδικά. Ε, διαγωνισμοί, είπαμε, από δήμους, από λέσχες, από εκδοτικούς οίκους φυσικά, από βιβλιοπολία, που συνήθως δεν δωρώ κάποιο βιβλίο. Το θέμα είναι τι γίνονται όλα αυτά μετά. Και καλά όταν είσαι από έναν, όταν είσαι από έναν εκδοτικό οίκο, όταν είναι δικοσμός, συνήθως μπορεί να... Στα βραβεία, μπορεί κάπου να δεις και το πόνημά σου, το έργο σου ή σε μια συλλογή διηγημάτων ή μπορεί, μπορεί σε, σε καλή καλή περίπτωση να, να κεντρίζει το ενδιαφέρον του εκδοτικού οίκου και κάπου να φτάσει σε συμφωνία να γράψει ένα βιβλίο ή αυτό το που έχεις γράψει να τόσο τόσο καλό, πούμε. να μπορεί να είναι κάτι που θα μπορεί να εκδοθεί. Βέβαια, ε, δεν βλέπω σε τέτοιους δυοκούς όσους θα συμμετέχουν με τις ιστορύματα. έτσι. Δεν νομίζω, αλλά τόσο, είναι μια ε, καλή αρχή για όσοι έχουν το μικρόβιο, για όσου έχουν το σαράκι. Α, βλέπω εδώ πέρα... Ε, είπαμε μην ξεχνάτε και το facebook έτσι της σελίδες των παραγών μας τι σελίδε των σταθμών στο, στο facebook και πρέπει να κάνω και εγώ ένα διαγωνισμό. όσοι μας ακούτε ότι συμμετέχετε και στο facebook πείτε μας σας αρέσει το εξώφυλλο που έχω βάλει στο, στη σελίδα τη εκπομπή στο exlibris στο facebook ή θα θέλατε ε, κάτι άλλο ναι να τρέξουμε κι εμείς ένα μικρό διαγωνισμό, τουλάχιστον για όση ώρα θα παίξει το επόμενο κομμάτι. με τη σπουδή για πιάνο νούμερο 5, το κάτω από το Ουνσουκτσίν. Ε, ναι, νότιο Κορεάτη, ο συνθέτη, αλλά βρεβευμένο και αυτό, βρεβευμένο και αυτό σε διαγωνισμό. Μιλάμε για διαγωνισμούς, Μιλάμε για διαγωνισμού, λογοτεχνικού διαγωνισμούς, όπου οι επίδοξη συγγραφεί συμμετέχουν με σκοπό να κερδίσουν εκτό από το βραφείο να κερδίσουν και τα όποια ωφέλη μπορεί να να φέρνει κάποιο, ε, κάποιο βιβλίο, κάποιο, σου νόμι, τα λοιπά αφαλή του. Πότε είναι χρηματικό, πότε είναι σημαντικό το όφελο. Ε, και είπαμε, είπαμε πληθώρα διαγωνισμών, δηλαδή λίγο να έχετε την έφεση και να το ψάξετε, σίγουρα θα βρείτε ένα διαγωνισμό στον οποίο θα μπορέσετε να συμμετάσχετε. Με ξεχνάμε και μαθητικούς διαγωνισμούς, ξεχνάμε και του που γίνονται στα σχολεία, έτσι επίσημα, ε, διαγωνισμοί έκθεση. Ε, ε, κατά κάποιο τρόπο, λίγο με διάφορες μορφές, με αυτό όλο και κάποιος διαγωνισμός έκθεσης τρέχει στα, στα σχολεία μας. Είμαστε, ε, ε, δεν ξέρω γιατί, σε όλο τον πλανήτη, μες τον ανθρώπινο είδος τέτοιο, μας αρέσει να, ε, να ψάχνουμε, να διαγωνιζόμαστε. Μας αρέσει, ξέρω, να μας αρέσει τόσο η κριτική όσο η επιβεβαίωση, να το πω έτσι, η σηματοχή. Δεν ξέρω, είναι ίδιο, ναι, γιατί γιατί δεν είναι μόνο εδώ, εδώ δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, θα έλεγα, είμαστε πίσω, να δείτε οι διαγωνισμοί, υπάρχουν τακτικοί διαγωνισμοί, διαγωνισμοί που γίνονται δηλαδή, κάθε χρόνο, υπάρχουν έκτακτοι διαγωνισμοί, εκεί και αν γίνεται το σώσα, έτσι, ο καθένας βγάζει, είπαμε, σε είπαμε, μέχρι και καφέ μπάρα, έτσι, κάνει μπορεί να κάνει διαγωνισμό και υπάρχουν διγοσμοί και για ε, για μικρέ ιστορίε να το πω έτσι, για για σύντομε ε, ιστορίες, τακτική και τακτική Αυτή. Α, πολύ περισσότερο, γιατί είναι και ευκολότερο, ε, σαφώς, ε, Πραγματικά μπορείτε να βρείτε. Να βρείτε τα πάντα. Δεν, βρήκα, δεν είδα κάτι που να μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ή κάτι το οποίο να μπορώ να σα το συστήσω. Κυρίω γιατί ε, δεν έχω συμμετάσχει ποτέ, δεν έχω το μικρόβιο, να το πω έτσι: τη συμμετοχή, όχι τη εγγραφή. Αυτό λίγο πολύ πιστεύω ότι το έχουμε. Δεν ξέρω πόσο μας μα ακούτε και μπορείτε τίμια να πείτε με τα φτώσσα, δεν έχει γράψει ποτέ κανένας σα, έστω ένα στιχάκι. Συνήθω ε, περισσότερο. περισσότεροι. Δύο στοιχάκια τα έχουμε σκαρώσει έτσι, για να κλέψω λίγο και εγώ κανένα τοίχο. Ε, αλλά αρκετοί γράφουμε κιόλα κάτι ιστοριούλες, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι το προχωράνε, αλλιγότερο και υποφανώ έτσι. Και υποφανώ γράφει, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. τώρα να το συζητήσουμε, γιατί δεν έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό. Εκείνο που μου έκανε όμω εντύπωση δεν το είδα σε ελληνικού ε, διαγωνισμού. Ε, το είδα όμω σε διεθνεί, σε ξένου ε, διαγωνισμού στο εξωτερικό. Τώρα το διεθνή είναι σχετικό τι εμβέλεια έχει ο κάθε διαγωνισμό. ότι δηλώνει κάποιο διεθνή διαγωνισμό δεν, νομι... δεν σημαίνει ότι έτσι είναι και... θα μαζέψει και συμμετοχέ από όλων τον... των από όλο τον κόσμο, έτσι μπορεί κάλλιστα να έχεις τίτλο, πούμε, να βγάλουμε κι εμείς ένα ε, τίτλο εδώ πέρα, ε, Διεθνής Διαγωνισμός Διηγήματος Ξλίμπρης ε, Radio Music Heaven, κάπως έτσι, ε, εντάξει, το τίτλος δεν λέει τίποτα, και να, αν μαζέψουμε εμείς 10-20 άτομα εδώ από το σταθμό και γράψουμε καθώς μια ιστοριούλα, επειδή το έχουμε στο τίτλο διεθνής, ε, τι τι να πει αυτό, δεν είναι διεθνής. είπαμε, αυτό είναι πόσο σοβαρά θέλει ο κάθε διαγωνισμός να αντιμετωπίζει τον εαυτό του πόσο γίνεται με κάτι υπάρχει κάτι άλλο πιο ουσιαστικό από πίσω και πόσο γίνεται για λόγους ε, marketing ε, του ναι ε, σε άλλη εκπομπή, συγγνώμη, μια παρένθεση εδώ πέρα γιατί έχει τέθει το θέμα στο chat. Σε άλλη εκπομπή, να έχει ζεστάνει ο καιρό, θα συζητήσουμε. Αν θέλετε, βιβλία για παγωτό. Έτσι, τη σχέση βιβλίου και παγωτού θα τα συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή. Παρακαλώ <laughs> να μην απασχολείτε τον παραγωγό με τέτοια αυτή τη στιγμή. <laughs> λοιπόν, ένα από, λοιπόν, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι υπάρχουν μηγωισμοί στου οποίου πληρώνει για να συμμετάσχει ναι καλά ακούσατε πληρώνεις για μας ε, τουλάχιστον για τη δική μα την κουλτούρα για τους διαγωνισμούς που έχω υπόψη μου σε τους περισσότερους ε, είναι κάτι ανήκουστο έτσι. όμως υπάρχουν διαγωνισμοί στους οποίου πληρώνεις ε, πολλά θα μου πείτε ε, εντάξει ανάλογα πως το θεωρεί ο καθένας αλλά ο διαγωνισμού πληρώνεις και 20 λίρες και 50-20 είναι περίπου, πόσο είναι, 40, όχι 40, 35 ευρώ. Έχουμε διευθυντικό με 95, 90 ευρώ περίπου, κοστίζει να συμμετέχεις και όλες τις τιμές συνδυάμεσες. Δηλαδή, από, μπορεί να σου κοστίσει από 15 μέχρι 90 ευρώ να συμμετέχεις σε διευθυντικό. Ε, καλά, είναι δυνατόν ζητάνε ε, τόσο μεγάλη ανταγραφεία. Όχι, όχι, αυτή είναι ότι δεν είναι οπότε είδες πλούς από αυτός το δεν είναι το μέγεθο του βραβείου που δικαιολογεί το κόστος συμμετοχής ε, ψάχνοντας λίγο παραπάνω γιατί μου έκανε εντύπωση αλλά χωρίς αυτό να ισχύει απαραίτητα για όλους αυτού του είδους διαπίστωσα ότι σημερινούν δύο πράγματα το ένα είναι ότι μπαίνει ένα παράβολο να το πω έτσι ελληνικά κι εγώ ένα κόστο συμμετοχή για να αποθαρρύνουν τον... Ε, τον καθένα, πούμε, που απλώς έχει γράψει κάτι για το χόμπι του, έτσι, όπως πιστεύω ότι κάναμε, έχουμε κάνει λίγο πολύ όλοι, και να στραφούν περισσότερο στους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν επικληματικά με τη συγγραφή και είναι πρόθυμοι ε, να υποβληθούν σε αυτό το κόστος. Σημαίνει ότι το μερίζουν με μια με ε, με σοβαρότητα, ναι, πώς το πούμε έτσι, ε, κάνουν μια δέσμευση, να το πω έτσι, γιατί δεν πληρώνεις κάτι, όσον να είναι σαφώς μεγαλύτερη η δέσμευση από το δωρεάν, το, όπως φωνάζουν καμιά. Αυτό το λυπάσαι ε, περισσότερο, το πληρωμένο από το δωρεάν. Έτσι, δεν είναι, νομίζω, ισχύει για όλους μας. Ε, εντάξει, δεν είναι πάντοτε αλήθεια, αλλά ε, δεν πάει να είναι ένα... Ε, Αντικίνητρο, για όσου δεν βλέπουν σοβαρά τέτοιους διαγωνισμούς. Ε, το δεύτερο, ε, που διαπίστως είναι δε, κατά κανόνα πάλι, οι διαγωνισμοί που ε, προποθέτουν κάποιο κόστος ε, συμμετοχής, ε, έχουν ως α, αντισταθμιστικό, να το πέτει όφελος, ότι ο συγγραφέας θα πάρει Πίσω, πληροφόρηση για αυτό που έχει υποβάλει. Δηλαδή, στου άλλου διαγωνισμού, στου περισσότερου συμμετέχει, κρίνεσαι, δεν κρίνε, περνάς, δεν περνά στην επόμενη φάση οτιδήποτε και τελειώνει εκεί το πράγμα. Οι διαγωνισμοί, στου οποίου ζητάνε κάποιο κόστο συμμετοχή, έχουν κατά κανόνα πάλι. Έτσι, με το δεξιόν δε ισχύει 100%, κατά κανόνα σου δίνουν. Ε, Απάντε σου απαντάνε. Δηλαδή, ε, σου απορρίπτουν, η αν έχει φάσει ή οτιδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση σου επιστρέφουν ολοκληρωμένοι περισσότερο ή λιγότερο. Δεν ξέρω, αλλά σου επιστρέφουν πληροφορίε, σου επιστρέφουν κριτική ε, για, ε, για το έργο που έχει υποβάλει. Δηλαδή, το διαβάζουν, το αξιολογούν ε, και σου επισημένουν τι. Του τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε, τι πρέπει να κάνεις, ε, ασχολούνται δηλαδή ε, κατά κάποιο τρόπο σαν, σαν εκδότες, επιμελητές, κάπως έτσι έχουν ένα τέτοιο ρόλο και σου δίνουν πίσω μία αναφορά, θα λέγαμε ένα report, <laughs> Στα, ναι, μία αναφορά για το έργο που τους έχεις υποβάλει την οποία υποτίθεται ότι εσύ αν είσαι σοβαρός ε, ε, βλέπεις σοβαρά το θέμα ε, συγγραφή, θα καθίσεις και θα διαβάσεις και θα δεις πού πρέπει να βελτιωθείς για να γίνουν τα έργα σου ε, καλύτερα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούν το κόστος, το κόστος αυτό και το διαγωνισμό στον, ε, στον οποίο καλούμαστε να συμμετέχουν. Ε, Καλείται ο κάθε συγγραφέα να συμμετάσχει. Πάμε όμω να ακούσουμε φωμάτι με κατένη πληροφορία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Εδώ ακούσαμε τη σύνθεση Una integration, integration Συγγνώμη, ενσωμάτωση Αυτός συνθέτη Daniel Mac, ε, Νομίζω Διάσπαρτα μέσα Στο κομμάτι αυτό αναγνωρίσατε Γνωστά Παρακοίτα ε, γνωστά πιστεύω Μουσικά θέματα Έτσι και ε, ε, Ίσως ναι Ενσωμάτωση ναι. Παίρνουμε θέματα διάφορα και τα ενσωματώνουμε, ναι. Κάτι τέτοιο ήθελε να πει, έτσι όπως γίνεται και με τις... ή πρέπει να γίνεται και με τις κουλτούρες, τυχεύτημα κουλτούρα να ενσωματώνεται στην άλλη. Ε, εντάξει, είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή και δεν ξέρω κατά πόσον είναι... είναι Εφικτό να το πω, ε, να το πω έτσι, ε, αυτή η ενσωμάτωση από μεταξύ κουλτούρες, ε, κάποιες κουλτούρες είναι πιο, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο δεκτικές στην ε, ενσωμάτωση στιχιοναπάλες, κάποιες είναι πιο κλειστές. Ε, το σίγουρο είναι ότι βασικές ιδέες ειδικά όταν πρόκειται για διαγωνισμού ε, λόγω τεχνικούς όπως βλέπουμε πολλές φορές γίνονται και παρεξήγησες γιατί οι βασικές ιδέες τι βλέπουμε ενσωματώνται σε βιβλία και ε, ε, όχι μόνο και πολλές φορές και σκηνέ και αποσπάσματα ενσωματώνονται από άλλα βιβλία είναι Τόσο μεγάλη λογοτεχνική παραγωγή, βέβαια, που δεν είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την προέλευση κάποιου κομματιού, ε, εκτός βέβαια είναι πολύ γνωστό αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ολόκληρο φαινόμενο, η λογοκλοπή, έτσι μην φτάσουμε μέχρι εκεί ε, τώρα, αλλά ίσως ε, άλλοι ακομποίες που ασχοληθούμε με τη λογοκλοπή, ε, είναι μεγάλο θέμα. Ε, Πάντω ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινά μοτίβα στα βιβλία να λέγαμε για τον έρωτα είναι κινητήριο κινητήριο σε πάρα πολλά μια ερωτική ιστορία ε, φαντάζομαι είναι η βάση για πάρα πάρα πολλά βιβλία και ειδικά για τη βιβλία που ε, συμμετέχουν σε διαγωνισμούς μια περιπέτεια γενικά ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα πάθη θέλω να πω ότι ε, είναι Κάτι το οποίο είναι μέρος της κοινή μας, πώς να το πω, και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, τα ανθρώπινα πάθη, ανά τους αιώνε έχουν εμπνεύσει, εμπνέουν και θα εμπνέουν πάρα, πάρα πολλούς α, καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων φυσικά, και τους συγγραφής και όσους ε, γράφουν βιβλία. Λοιπόν, και οι ιστορίες ε, που βασίζονται στα ανθρώπινα πάθη ε, δεν θέλω να πού είναι πεπερασμένες με την έννοια ότι εντάξει ο καθένας μπορεί να δώσει το δικό του στίγμα, να δώσει το δικό του τόνο σε αυτές αλλά ε, όπως και να έχει είναι γάμα των ανθρώπινων ε, πως θα το πω, συναισθημάτων των ανθρώπινων αντιδράσεων, των ανθρώπινων σχέσεων είναι ε, ε, γνωστή θα έλεγα, και έχει εξερευνηθεί ανά τους αιώνες. Σε αυτό το είδος, όταν ασχολούμαστε με αυτό το είδος, ε, συγγραφή ότι είναι κεντρικό μας θέμα, ε, ας πούμε, αφήσουμε τον έρωτα, ε, το μίσος, η απληστία, έτσι, ε, κάποιο άλλο ανθρωπίνο λάτομα, τώρα, στο μυαλό, ε, ο πόλεμος, η ειρήνη, να το πω έτσι, είναι, είναι θέματα τα οποία έχουν. Ε, δεν θα πω έχουν εξαντληθεί, αλλά έχουν δουλευτεί πάρα πάρα πολύ. Επόμενος δεν μπορούμε να ζητάμε εκεί πέρα το, το, έτσι, το, το καινούριο, το συντακτικό. Ε, κάτι καινούριο πούμε, στις λογοτεχνικές ιδέες ιδέε, έρχεται μια φορά στα, στα, ε, στα πόσα χρόνια ή κάτι α πούμε κάποιο είδο που έχει ξεχαστεί, κάποια ιδέα που έχει περιπτώσει να το πω έτσι χριστία να έρχεται με ένα ανανεωμένο κάλυμα να το πω έτσι έρχεται με ένα ανανεωμένο ε, ε, στον τρόπο, που, τρόπο με τον οποίο δίνεται στο, στο κοινό μια ανανεωμένη φόρμα αν θέλετε και να αμέσως ε, γίνεται επιτυχία και μόδα ε, με ό,τι συνεπάγεται δυστυχώς όμως δεν βλέπω Τίποτα από αυτά να γίνεται μέσω, μέσω διαγωνισμού, δηλαδή. Μέχρι στιγμής δεν ξέρω, και πάλι συγχωρίστε την αγνιά μου, μπορεί σε κάποιον διαγωνισμό κάπου στα βάθη της Αμερικής, ξέρω εγώ, να διακρίθηκε ένα βιβλίο που καθόρισε το είδος. Προσωπικά ε, δεν γνωρίζω ε, κάτι τέτοιο συνήθω. Το αντίστροφο γίνεται, τα βι, βιβλία που καθορίζουνε ε, κάποιο είδο, δουλειά που αφήνουν το δικό του στίγμα, γίνονται μετά αντικείμενα διαγωνισμού, αντικείμενα μίμησης για αντίστοιχου διαγωνισμούς ε, Τι να πω να πω, το αγαπημένο μου, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε έτσι. Ε, παράδειγμα με τον Τόλκιν. Ο Τόλκιν πραγματικά καθόρισε ένα είδος, ένα είδος που δεν υπήρχε. Υπήρχε σε λανθάνουσα, είπαμε, που δεν. Ε, δεν, δεν υπάρχει κάτι τρικα καινούριο. Δηλαδή, ε, υπήρχαν και πριν τον Τόλκιν διάσπαρτοι ε, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, έτσι. Αλλά ε, το τέριασμα όλο αυτόν και το χτίσιμο ενός κόσμου, ενός ολοκληρωμένου κόσμου, ναι, ο Τόλκιν το, το, το έκανε, το τελειοποίησε και έτσι έδωσε πνοή σε όλο αυτό που λέμε σήμερα fantasy, φαντασία, ε, επική. Φαντασία, αν θέλετε να το εξειδικεύσουμε, να μην τον μπερδεύουμε με την επιστημονική φαντασία. Έτσι, η επιστημονική φαντασία είναι ε, πιο παλιά, θα έλεγα, την επική φαντασία. Έτσι, το μέλλον, ηλιο ε, Βέρνα, α πούμε, καθαρά επιστημονική φαντασία για την εποχή του. Έτσι, μην το κρίνουμε τον ήλιο Βέρνα, με τα σημερινά ε, δεδομένα. Γιατί στην εποχή του ήλιο Βέρν το ποτηγή στη Σελήνη, κάτι το οποίο ε, για μα, ελαντάξει, ε, ήταν επιστημονική φαντασία. Ήταν επιστημονική φαντασία μέχρι το... την Αποστολή Απόλλων 10. Μέχρι τις μέρες, μέρες μας, εντάξει. Αλλά <laughs> <laughs> να σημαίνουμε <σβήσω, laughs> <σπάει> τα κατησία του 50. Ήταν επιστημονική φαντασία αυτό. Μετά, <laughs> <laughs> τα διαστημικά ταξίδια έγιναν αυτό. Αντίστοιχα, λοιπόν, ε, ε, καθορίστηκε ένα είδο Ή ένα παλιό είδο το οποίο είχε περιπέσει στην Αφάνεια το περνάμε με ένα λούστρο ή το συνδέουμε με κάποιο άλλο είδος και αυτομάτως αναγεννάται ε, να μην πω τώρα άμα πω τώρα δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα βιβλία, γιατί έχω κάποιες προσωπικές εμπάθειε κλπ δεν θέλω στον αέρα να γίνω πολύ κακός και ένα ε, θα πω ας πούμε βρυκόλακες και τα υπόλοιπα τα αφήνω <σχεδιά> να, τα, να τα ξύνετε εσείς έτσι ένα είδος Εν πάση περιπτώσει, ε, οι διαγωνισμοί όμως, ε, δεν, ξέρω, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν εξυπηρετήσει ακόμα και πιο σοβαροί, ακόμα και πιο μεγάλοι αυτοί του Amazon διαγωνισμοί ή οποιοδήποτε άλλοι εταιρεία, λογοτεχνικών εταιρειών και τελευεύε. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βγάλει ε, συγγραφείς, συγγραφείς οι οποίοι είναι και αγαπητοί στο κοινό. Και θυμάστε είχαμε σχολιάσει και εδώ στην εκπομπή, αλλά και αν παρακολουθείτε τις συζητήσει που κάναμε στα ελληνικές, ελληνικές ομάδες στο Goodreads όσοι είστε μέλη και παρακολουθείτε τι ελληνικές ομάδες για την σύγχρονη λογοτεχνία ή τους βιοσκόλικες ή όσοι είστε και μέλοι στη λασκή του που Φερυπίν που έχει γίνει αντίστοιχη συζήτηση, κατά πόσο τα νόμπελ λογοτεχνία ε, έχουν να πούν κάτι στο ε, μέσο αναγνώστη. Δεν βλέπουμε πολλές φορές και, ε, ότι βραβεύονται, όχι μόνο με νόμπελ, γενικά τα βραβεία δεν αντιστοιχούν ε, στην αποδοχή από το αναγνωστικό κοινό. Θα μου πείτε είναι το, το κριτήριο, είναι ασφαλέ, να το πω έτσι, κριτήριο ε, της ποιότητας να το πω, της σοβαρότητας, πώς θέλετε πείτε, το ενός τη της αξίας γενικότητας βιβλίου ή το αναγνωστικό κοινό. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θα την, την έχουμε κάνει κατά καιρου την έχουμε κάνει. Ε, και νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι ε, κάθε βιβλίο, το κάθε βιβλίο σε κάποιον άνθρωπο κάτι έχει ε, να πει. Από εκεί και πέρα όμως, έτσι, Ό, εντάξει άλλο που θέλει ένα βιβλίο απλώ να διασκεδάσει κάποιε ώρε και να τελειώσει μην σκεφτεί καθόλου πω αυτό θα βρει, υπάρχουν πο, πολλά τέτοια βιβλία, όλο που θέλει κάτι σοβαρό να αφιερώσει μια ζωή στη μελέτη αυτού του βιβλίου και να μην τελειώνει και αυτό θα βρει υπάρχουν τα πάντα για όλου. Ε, το θέμα είναι τώρα όπω είπαμε, η αποδοχή και τι ακριβώ εκφράζει ε, ένα, ένα βραβείο, δηλαδή, τι εκφράζει ένα βραβείο για κάποιο συγγραφέα που δεν επέκτησε μέχρι τότε κοινό και παρά το βραβείο δεν αποκτά ε, και πάλι κοινό. Ειλικρινά δεν, δεν, δεν ξέρω. Ε, Πάντω αυτό είναι το θέμα, ότι από του διαγωνισμού εγώ δεν γνώρισα κανένα συγγραφέα. Περισσότερο γνώρισα συγγραφεί και αναδείχθηκα συγγραφεί αξιόλογοι μέσω του διαδικτύου από μόνοι τους χωρίς να συμμετέχουν ε, ή να βραβευθούν σε διαγωνισμό αλλά ε, ερχόμενοι σε επαφή με μεγάλο μέρος κοινού αποκτούντας έτσι μια κρίσιμη μάζα παρά μέσω κάποιου διαγωνισμού. Εν πάση περιπτώσει ε, είναι, είναι μια ε, δύσκολη συζήτηση αυτή, δεν μπορώ να κατακρίνω έτσι, ούτε μπορούμε να αποδέτουμε και δεν θέλω σε καμία περίοδο να θεωρηθεί ότι τα πίνα κατά κάποιο τρόπο κίνητρα σε αυτούς που διοργανώνουν ε, διαγωνισμούς, έτσι, προς ού, δεν είναι αυτός ο σκοπός, ούτε να... Αποθαρρύνω κάποιον να συμμετέχει σε κάποιο δεδομένο. Η προθεσμία, η διαδικασία αυτή, να αξιολογεί και τέτοια μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο, αλλά όχι να διακριθεί με αυτό που θα κάνει σε δεδομένο. Μπορεί να το βάλει σε μια δημιουργική διαδικασία. Στο κάτω-κάτω, όταν ασχολούμαστε δημιουργικά με κάτι, δεν το κάνουμε σώνι και καλά για να γίνουμε επαγγελματίε ή να διακριθούμε σε αυτό. Παράδειγμα, τον υποφαινόμενο και αυτή την εκπομπή. Δεν το κάνω για να κάνω καριέρα το που έτσι στο ραδιόφωνο το κάνω επειδή το αγαπάω, το αγαπάω κακά τα ψάματα. Μου αρέσει αυτό που κάνω, μου αρέσει η παρέα που έχουμε ε, εδώ πέρα και ε, γι' αυτό μου δίνει ο αυτό και το δικαιώμα και τον ευχαριστώ πολύ να το κάνω. Και έτσι δεν, δεν το κάνω για να... Και ούτε θα έβαζα ποτέ την εκπομπή μου ε, σε διαγωνισμό εκπομπών ραδιοφώνου για το βιβλίο ή για οτιδήποτε άλλο, να δούμε ποια είναι η καλύτερη. Δεν έχω τέτοιο σκεπτικό. Αλλά εκείνο που, όπω και στην περίπτωση, έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ για βιβλία και πολύ φοβάμαι είναι ο τρόπο ε, αντιμετώπιση των βραβείων αυτών. Δηλαδή, όταν ένα βραβείο ε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εργαλείο marketing, δηλαδή ε, ένα. Μια διαφήμιση στην ουσία, ε, νόμιζω ότι δεν έχει να πει και πολλά πράγματα. Θα μου πεις, μα κάθε βραβείο ε, όταν έρθω δηλαδή, και τα νόμπλη και τέλος, είπαμε. Αυτά και, ακόμα και τα best seller δεν είναι, τότε και ένα βουλίο best seller δεν είναι ένα βραβείο. Εντάξει, δεν είναι βραβείο να, βραβείο να είναι στην κορυφή των πωλήσεων, είναι κάτι άλλο, δείχνει κάτι άλλο. Αλλά, ε, εκείνο είναι όπως το χρησιμοποιεί να το πω όπως το έχουμε πει και για άλλους ε, συγκεκριμένους. Και πώς το παρουσιάζεις όταν έχεις ε, κερδίσει το, το διαγωνισμό, να, να μην δείξω κανένα ελληνικό, ε, κάποια ελληνική περιοχή, να πω όταν έχεις ε, στο, σ, κερδίσει το διαγωνισμό του χωριού των 300 κατοίκων στην ξεχασμένη μεσοτητική ε, πολιτεία των Ηνωμένων Πολιωιτειών της Αμερικής και βγαίνεις και το διατυμπανίζεις ε, πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό του. αφήσουμε τα, τα ονόματα. Ε, εκεί πέρα, εντάξει, κάπου από μένα προσωπικά με, με ενοχλεί. Ναι, θα έλεγα ότι με ενοχλεί. Ε, όχι ότι μου κάνει κάτι, ας πούμε... Να το πω έτσι και σε ακουστεί λίγο περίεργο προσβάλει προσβάλλει την αισθητική μου. Τέλο πάντων, άρα και τι τροφή για σα έδωσα. Πάμε να ακούσουμε όμω ένα, ένα κομματάκι. Βεβαιωμένο και αυτό σε διαγωνισμό. κούσαμε το κομμάτι "Whirlwind" ανεμοστράφουλος της "Judy Black Show. και ο λόγος που το συμπεριέλαβα, και πολύ σωστά τονέπιασαν και τα παιδιά στο ε, στο τσάτ εδώ, θυμίζει έχει μια ελληνική χρειά το θέμα. Εδώ ο Κρός μας λέει ότι θυμίζει την εκπομπή, το σήμα της ΕΡΤ ναι, με τα τεκουδουνά και τον το Τζοπανάκο στην ουσία. Ε, πράγματι, σαν θέμα δεν ξέρω μπορεί να εμπνεύσει και από εκεί η συνθέτης. Ε, ας πούμε πάντως ε, γι' αυτό το μάγω <laughs> σου <laughs> τι γίνεται εδώ και είπα να το βάλω βεβαμένο και αυτό βέβαια σε αντίστοιχο διαγωνισμό σύνθεσης. Έτσι και δεν ξέρω ε, αν έχει ελληνικέ. Δεν ξέρω, μέροτες, δεν ξέρω αν έχει ελληνική καθοδήγηση. Κοπέρα πρέπει να ψάξουμε. Ε, δεξά, τώρα με το Google θα μου πείτε. Ε, μέσα σε δύο λεπτά μπορεί να έχουμε ό,τι πληροφορία θέλουμε. Τέλος πάντων, τώρα και για να κλείσουμε σήμερα στην εκπομπή που ασχοληθήκαμε με του διαγωνισμούς. Διαγωνισμού, συγγραφεί, διαγωνισμού. Ε, έχει γεμίσει ο τόπο, η φίλιο, η ανθρωπότητα <χει> να το πω έτσι από διαγωνισμούς συγγραφής διαπίδοξης συγγραφής είπαμε υπέρ και κατά ενστάσεις στα καλά του και, και θα κλείσω με το, α, νά, όχι ακριβώς δε, διαγωνισμό ας το πούμε διαγωνισμό αλλά δεν είναι διαγωνισμό περισσότερο είναι μια πρόκληση, ένα challenge που θα λέμε το οποίο έχει ε, κινείται πάρα πολύ ακούγεται Πάρα πολύ στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, όσο ασχολείστε με, είστε βιβλιοφωλίες και με το βιβλίο, δεν μπορεί κάπου θα το έχετε, ε, θα το έχετε δει. Ε, μιλάω για το ε, αυτό που είναι γνωστά από τα αρχικά του, το Νανορήμου, το οποίο είναι τα αρχικά από το National Novel Writing Month, ο Εθνικός Μήνας Συγγραφής Διηγήματος, θα λέγαμε στα τελικά για συντομία Νανορήμου. Και φυσικά μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του πληροφορίε. περιφορίες. Αυτό περισσότερο, όπως είπα, είναι μία πρόκληση. Είναι μία πρόκληση... Ε... Ο ίδιο ο διαγωνισμό δεν παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά, να το πω έτσι. Είναι όμω καθόλου σοβαρό, πολύ σοβαρότερο από του ε, διαγωνισμού του τελευταίου χωριού τη ξεχασμένη μεσοδυτική πολιτεία που λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, ε, και τι κάνει εκεί πέρα, υποτίθεται κάθεσε το Νοέμβριο κάθε χρόνο από 1η ω 30 Νοεμβρίου και κάθεται και γράφει ένα δίηγημα των 50 της θέσης, των 50.000 λέξεων. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσει να γράφει. Τώρα θα μου πει πώ το τηρούν αυτό και δεν έχω αρχίσει να προετοιμάζω. Αυτό εντάξει, δεν το ξέ, ξέρω. Εντάξει, δεν είναι αυτό. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό αυτό που τρέχει τον Ανορίμου και ο σκοπό είναι αυτό. Σκοπό είναι να εξοικειώσει, να αναγκάσει του ανθρώπου να. Ζω σε κίνητρο, μάλλον, να γράψουν. Για να γράψουν και να δημοσιάσουν τα έργα του για να τα διαβάσουν και οι υπόλοιποι. Ε, συμβάλλει, να το πω έτσι, στην. Στην παγκόσμια, στην υλοποίηση που λέμε παγκόσμια κουλτούρα και κάποιες α, ε, φυσικά υπάρχουν κάποιες προωθές το θέμα είναι ότι είναι παρόλο που λέει εθνικό στην οσία είναι ίντερνάσουμε uh, όλη τη σημασία της λέξης αν μπείτε θα, θα αφήσω κάπου το link να δω τώρα με συγχωρείτε με τη σηλίδα στο facebook ακόμα δεν έχω μάθει καλά τα κατοτόπια ε, καθότι έχω τρία χρόνια να σχοληθώ με το Facebook έτσι, όμως με κάθε τρόπο θα σας κοινοποιήσω το link να μπείτε να το δείτε και φέτος έχω υποσχέσει στον εαυτό μου θα καθίσω να παρακολουθήσω τα αποστενά τα τεκτενόμενα στο νοανωρίμο. Στην ουσία ε, γράφεσαι, γράφεσαι όπως γράφεσαι στο κάθε site, μην ξέχαστε να γραφείτε και στο musicheaven.gr μετά την εκπομπή δεν το έχετε κάνει ακόμα λοιπόν γράφει το δίγημά σου σε ένα ε, μέσα σε ένα μήνα ε, παρακολουθείς ε, κάποιες διαλέξεις, έχεις υποστήριξη και συναδείασε ε, διαδικτυακά με άλλους συγγραφείς που έχουν που διαβάσει το δουλειό τους, που έχει ε, συγνώμη που που έχουν και βάσει και το δικό σου, έτσι αντελάστε απόψεις. Και αν δείτε το χάρτη με τις ε, συμμετοχές, ε, μιλάμε για όλο τον κόσμο. Ε, τα στατιστικά του 2014 δείχνουν ότι συμμετείχαν 98 άτομα από την, ε, από την Ελλάδα. Έτσι, πάρα πολύ καλά. Υπάρχει φυσικά και τρέχουν και ένα πρόγραμμα για νέους ε, συγγραφεί και διάφορα. Είναι πολύ ε, οργανωμένο, έχουν πολύ οργανωμένο site, έχουν φόρουμ στα οποία... Ε, μπορείς να συζητήσεις και ε, μέχρι στιγμής από ό,τι λένε και οι ίδιοι από τους συγγραφείς ε, και από ό,τι φαίνεται το παρακολουθούν τον ανωρίμο, το παρακολουθούν στενά οι εκδοτικοί οίκοι γιατί από ό,τι λένε και οι ίδιοι ε, από τους ε, ε, από ε, μέχρι στιγμής λένε ότι πάνω από 250, 250, 250 διηγήματα έχουν δημοσιευθεί από το, ε, μέσα από αυτή τη διαδικασία το οποίο δεν είναι ακριβώς όπως είπα δεν είναι διαγωνισμός έτσι. δεν διαγωνίζεσαι, συμμετέχεις, γράφεις και ε, θα, σε μέσα από αυτό θα σε προσέξουν οι άλλοι και θα συμμετέσχει με αυτού. Φέτο ε, είπα θα το παρακολουθήσω πιο στενά και θα σα έχω τον Νοέμβριο, τον χρόνο τον Νοέμβριο δηλαδή, ε, θα έχουμε ε, ανταποκρίσει, να το πω έτσι τακτικέ. Βέβαια, όσοι από εσά ενδιαφέρεστε, έχετε το μικρόβιο τη συγγραφή και νομίζετε ότι μπορείτε να γράψετε τι 50.000 λέξει. Γιατί ένα κακό, δεν ξέρω, τυχώς τώρα στα παιδιά το μαθαίνουν. Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω πω σελίδε είναι σε λέξει. Γιατί πάντα ήμασταν large, βλέπετε εμεί όταν ήμασταν μαθητέ και μα έλεγαν οι καθημερινά σελίδε. Θέλουν μια έκθεση. Πέντε σελίδε, έξι μένε σε δύο σελίδε. Τώρα λέξει, δεν έχουμε μάθει να μετράμε. Τώρα, νέε γενικέ, κάτι, ε, κάτι κάνουμε. Ε, να καλύψε περισσότε και το St. George, ο οποίο μα πέτυχε στο παραπέντε που λένε, γιατί σε πέντε λεπτά τελειώνει και. Αυτή η εκπομπή όμως δεν τελειώνει εδώ το πρόγραμμα του Radio Music Heaven. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα που θα ακούσετε επιλογές που έχουν κάνει η παραγωγή και όχι μόνο τα παιδιά του σταθμού θα ακούσετε επιλογές και στις 9 Αλκιονίδες νότε με την Αλκιόνη και στις 10 φυσικά θα έχουμε τον Εθεροβάμονα που θα πάει μέχρι τα Μεσάνυχτα πολλά ημέρα και ο Κρίς Πάτρα θα σας αναλάβει με το έντεχνο για μετά τα Μεσάνυχτα. Και αύριο, δεν ξεχνάμε, αύριο το πρωί περιμέναμε ε, την εκπομπή της Ήλιο. Δυστυχώς πήρε, πήρε αναβολή, έτσι, το Μιανάσα πήρε αναβολή για την επόμενη ε, Δευτέρα 9 του μηνός. Ναι, την επόμενη Δευτέρα 9 του μηνός, έτσι, πρωινή ε, εκπομπή του 12 του σταθμού. Και το απόγευμα, είπαμε το απόγευμα, έχουμε εξαιρετικό ροκ και από τον Πέτρο και στη συνέχεια από την Αίμη και φυσικά τα μεσάνυχτα έχουμε το, το χρονικό του Ανέμ τη, τη Σίλια και φυσικά έχουμε ε, τις 12 τον κρος με τις εξαιρετικές μουσικές του πλοίες πάντοτε ε, πάντοτε με συγκινούν με την έννοια ότι ε, είναι λες και τι έχω παραγγελία για τη μουσική που μπορώ να ακούσω και έχω και ηχογράφηση και στη, και στη δουλειά. Θα μου συμπορίζετε αυτή την εκτενή αναφορά, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως έφτασε και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Ε, αφήστε τα σχόλιά σας, είτε εδώ στη σελίδα ε, του Σταθμού, είτε με μήνυμα στον παραγωγό, αν τρέπεστε να τα πείτε δημόσια. Και τώρα που έχουμε και σελίδα στο Facebook, είπαμε Facebook, Com, ε, κάθετος Exlibris Michael Τη βρίσκεται και από τη του σταθμού Μπορείτε να μας αφήσετε και εκεί την, ε, Τα σχόλιά Τα μηνύματά σας έτσι. Και ε, εκεί πέρα θα βρίσκεται Αναρτημένα Και ε, τα playlist Της ηγουγραφίσεις Της εκπομπής Λοιπόν πάμε στο επόμενο Μάλλον θα κλείσουμε Με ένα, με ένα κομμάτι ε, θα κλείσουμε μόνο για να μην ξεφύγουμε από το χρόνο, θα κλείσουμε με ένα σύντομο κομματάκι. Ε, βράβευμενο και αυτό, Distant Memories, να Αναμνήσεις, την Αλεξίνα Λούι. Ε, καληνύχτα από μένα, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό σε όλους. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.